Αμολέ, ωπα, ωπα, ωπα, ωπα. Αμολέ. Γεια σου οικογένεια. Λε, λε, λε, ε, γεγελενία. Ε, ε, ωπα. Α, ευχαριστώ κύριε μαέστρο. Λοιπόν, αξιότιμοι κυρίες μου και παιδιά. Η παράστασή μας αρχίζει με την αφεντομουτσουνάρα μου καπετάνιο. Αλλά που δεν βλέπω να έρχεται ακόμα ολοστρόμος. Όχι τίποτα άλλο, θα λέει ο Μπέης ο Μαλαγάνας, ο Χατατζάρις, πως τους Αχα, να τους έρχονται απ' το Σαράι, τι θέλανε εκεί. Μπαμπα, μπα, καλημέρα καπετάνιε, βρε τα σταφεντικό. Τι κάνεις ρε Χατατζάρι, καλά καραγιάζι, να τώρα πήραμε την άδεια από το λιμενάρχη του Σαραγιού να φύγει το καράβι. Βρε το λοστρόμο να καταφέρουμε να μπει στο καράβι, το βλάχο να έρχεται. <Τι> A ay mom bom bom bom bom Ya Bèbèmar mus Ya se Πόν τα σίκα ρε λυκόπιασμα, εγώ τα έχω στο καράβι, είσαι ολοστρόμος Είμαι ολοστρόμπλος, μην κάνετε κανένα χουνέλ, θα σας πλήξω όλους Όχι μπαρμπα Γιώργο, πάψε σίκα τσουλιάρ Να, να, να, έλα να πάρουμε τα σίκα θίε μου, απ' το καράβι Εδώ είναι η Ούρι στη σκαφίδα, έρημο, ωρε, Μανούλαμ, θα βρέξω τα τσαρούχια μου, άρημος. Γιατί κάνεις τις σκουτάλες πέρα εδώ, θερε, αυτά είναι τα κουπιά βάρμα, πώς θα αρχόμαστε κοντά τη βάρκα στο καράβι. Ωρε, Μανούλαμ, σιγά τώρα θα ανεβούμε εδώ, εδώ στη σκάλα, πρόσεξε που ανεβαίνω Ω, εγώ δεν μπορώ, καραγκιός, δρελίζουμε. Τώρα θα σου πετάξω το μακαράγω από πάνω, το σκηνή να δεθείς. Κι άμα είσαι έτοιμος, πω να ξεβείρα, ρίχνω το μακαρά. Δες σου, από πού να δεθώρα. Δες σου από τον λαιμό, ξέρω, εγώ από πού θέλεις, δες σου. Ω, ρε, μανούλα, έτοιμος, καραγκιός, μπήρα. Ω, ρε, μανούλα μου, γουρλώσαν τα μάτια μου, άρρη μου. Βρε, βλάχο, βρε, απ' το λαιμό δε έφυκες, έτσι δε γήπεσαι, αρμόου. Ω, μανούλα μου, άντε χανταζάρι, αμολάτε γκάβο. Ναι, τα καπετάνια, καλό ταξίδι, καλό Φεύγουν τα σπίτια. Εμείς φεύγουμε θύη μου, όχι τα σπίτια. Πού πάμε ρε λυκόπιασμα, πάμε να πάρουμε τα σίκα θύη. Ω ρε πάλι έχουν έρημο να κάνε το έρημο. Ο, ο καραγιός, ντραλιίζουμε. Ω ρε μην το πας απ' τις «Κρατήσου Μπαρμαγιώργο γιατί έχουμε θάλασσα όξο» «Αχ μανούλα μου, δε φτάνει δίαι που είχαμε τόση βουρτούνα στον δρόμο όλα πέσαμε και σε νησί με κατεργαρέους» «Ο δαγωτό όγκυρο» «Ήρθε ότι εδώ είναι κατεργαρέοι και θα μου πάρουν το καράβι» «Προς απόδειξη που ήρθανε δυο εδώ και ο ένας ζητάει» «Να βγάλω το μάτι μου και το δώσω λέει ότι το το πάρει εγώ» ο άλλος θέλει να πιούμε δύο στρέμματα θάλασσα τι λέτε ρε ρε μου έναν κουβά ή πια και ξρνουβλάω ακόμα αχ μανούλα μου να έρχεται αυτός ο, ο, ο που θέλει το